Καλησπέρα, ακούτε την εκπομπή Λικέρ Μαστίχα μέσα από τον πετόν 7 artradio.gr Στο μικρόφωνο η Στεφανία Μαρμαγγέλου και στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η Έμι Βασιλοπούλου. Καλώς ήρθατε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον κρούπο Κλικέρμα στοίχα με ελληνικού μέσω του Twitter του πρωτών 7, στέλνοντα email στο λιέρμαστίχα παπάκitmail.com αλλά και μέσω του λάη 24. Πριν ξεκινήσουμε να πω χρόνια πολλά σε όλου του συνήκου και τι νικολέτε που γιορτάζουν σήμερα και να σα παρουσιάσω του σημερινό μα καρισμένου την πάντα των Quiet Please. Οι Quiet Please δημιουργήθηκαν τον Οκτώβριο του 2010 και τα μέλη του group είναι οι κυθαρίστε Μανώλη Κουτσούκο και Γιάννη Κοκαλά, οι οποίοι αποτελούν και τον αρχικό πυρήνα τη μπάντα, ο δράμερ Δημήτρη Μπαρτζή και ο μπασίστα Νίκο Τσάμαλη, που είναι στην μπάντα μόλι δύο μήνε. Πολλά. Χρόνια πολλά στον μπασίστα, ναι. Πολλά. Βασικά στοιχεία τη μουσική του αποτελούν η post-troke ατμόσφαιρα, τα progressive και δυνατά ξεσπάσματα και οι ταξιδιάρικε μελωδίε του. Εγώ του γνώρισα μέσω του φανταστικού του drummer. Έτσι μα έχει πει να τον φωνάζουμε. Ένα απόγευμα στο περιστέρι. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να του πω είναι ότι έχει φανταστικά μάτια. Βέβαια, μέσα παρατήρησα το υπόλοιπο παρουσιαστικό του ρεμαλιού που κουβαλάει και ξέχασα τα μάτια. Αλλά <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> επειδή τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, στους υποδέχεται να μα τα πουν αυτοί καλύτερα. <laughs> Καλησπέρα, Δημήτρη, Γιάννη, Μάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. <laughs> Καλησπέρα. <laughs> λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, να πάρουμε μια γεύση από τη μουσική σα. Okay. No plans, no plan. No. Thanks. Unexpected end off. Είμαστε λοιπόν με του Χαϊτκλή και για να μα πείτε λίγο πώ ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε πριν χρόνια, αυτή η ιστορία βασικά δική μου και του Μάνου. Περισσότερο γνωριζόμαστε πάνω από 15 χρόνια. Πάνω από 15 χρόνια. Και από νωρί ξεκινήσαμε να παίζουμε τα όργανα μα θέλαμε να κάνουμε μια μπάντα. Εντάξει με τα χρόνια αλλιώ ξεκίνησε, αλλιώ έφτασε, αλλά. Θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να παίζουμε μαζί, να βρούμε δύο άτομα ακόμα, τρία όσοι θα είμαστε και να παίζουμε μουσική που να μα αρέσει. Εσεί δηλαδή οι δύο έχετε ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια ουσιαστικά. Ναι, yes. yeah, σχεδόν. Yeah. Παιδί, παιδί. Μαζί. Παίζουμε από πολύ παλιά μαζί. <Ρίου> <Ρίου> 11 χρόνια. Πριν 11 χρόνια αρχίζουμε να παίζουμε και η ε, σύνθεση αυτή. Σύγα... Η τωρινή. Σαν πρώτη σκέψη είναι 4-5 χρόνια. Ξεκίνησε. Αυτό το φανταστικό τράμερμα που τον βρήκατε. Αυτή η μαύρη στιγμή, μέσα από 20 χρόνια, γνωριστήκαμε μέσω ίντερνετ. Μέσω ιντερνετ. Ψάχαμε καιρό, δεν βρήκαμε 10 χρόνια. Τι μα αυτό το κακό. Εγώ ναι, αυτό το κακό. Θα όχι. την ιστορία να μιλήσει Είχαμε όντω θέματα ας πούμε, με παιδιά. Απλά ζητάγανε άλλα πράγματα μαζικά. Εμεί άλλα και απλά δεν κάτσε κα, φάση. Ε, και βρήκαμε το μίτσο και ήταν ε, κομπλέ. Κομπλέ, α πούμε. Κι λίγο ξέρεις, το πίπο, ναι, δηλαδή ε. θυμάμαι την πρώτη φορά που φύγαμε από την πρόβα, ας πούμε, σε φάση ότι ελάτε σπίτι μου να τζαμάρουμε να δούμε τι γίνεται. Ήμασταν σε φάση. Ναι, μία εξασίας, μία. ναι, είχαμε ξεφύγει και δύο. Δεν Γιατί... ερωτευθήκατε από την πρώτη φορά. Από τα μάτια, μάτια <laughs> Και είναι και ο μπασίστας, ο οποίος είναι νεοτόνιος, ναι, ερωτευμένοι με τον μπασίστα, αλλά... Α, αλλά σιγά σιγά. Εντάξει μπασίστα, δεν του είναι σημασία είναι πιο πλατωνικός. Δεν κάνουμε ακούγεται κιόλας, δεν πειράζεται. Και πώς προέκυψε, ρε παιδιά, όνομα, quiet please, δεν φαίνεται και, Λουάιτ, πλήζε, και Λουάιτ, πλήζε, να σας πλήζε, αρέσει η σιχεία. Όχι χρόνια, με ένα φίλο, ο για κάποιε δύσκολε Τέλο πάντων στη ζωή του mm. και ο οποίος μας έλεγε ότι «Κοιτάξτε, θα κάνουμε μια πάντα μόνοι μας και δεν θα μιλάμε σε κανέναν, mm. δεν θα... oh. ούτε μαζί, μεταξύ μας δεν θα μιλάμε mm. τέτοιο και oh. πώς θα την πούνε την πάντα, ξέρω θα την mm. πάντα, «Quiet, silence, mm. quiet, quiet, please quiet», please, quiet please, και βγήκε έτσι, δεν έχει... Είχε... Δεν έχει κάποιον, είναι αυτό, είναι. Νονός, δηλαδή είναι ο Γιάννης με τον Πολυκράτη, Υπάρχει κάποια οποίο... σημασία που το γράφει, ή απλά ναι, δεν γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι, μάθαμε μετά. Α, υπήρχε άλλη πάντα, ε. <laughs> <laughs> τα λίγα τα Βαλκάνη, που μας κλέψανε και μάλιστα το Γενικά, μιλάμε γενικά πολύ. Εμείς Έλληνες έχετε λίγο βαρεθεί να ακούτε. Ναι. Θέλω <laughs> Αυτό, Ωραία, <ναι. laughs> <laughs> <ναι>. γενικά, <laughs> μιλάμε, αλλά δεν λέμε. Μάνο, θε να προσθέσει κάτι μου είπε πριν ένα δευτερόλεπτο. Ε, <laughs> ναι, για το όνομα τη μπάντα. Όταν βγήκε ο Πολυκράτη, αυτό που λέγαμε, που είχε την ιδέα ότι να κάνουμε μια μπάντα. Δεν είχε καμία σχέση, δεν παίζει τίποτα. Από όργανο δεν παίζει. Α, τέσσερα. Πρέπει να είναι μέλο τη μπάντα. Δεν θα μάθει να μάθει Ναι, μόνο κάτι τέτοιο. Πάντω δεν παίζει τίποτα. <laughs> οπότε <laughs> θα του τέριαζε και το απόλυτα quiet Έχει... Θα μπορούσε να κάθεται μπροστά στο μικρόφωνο και να μην λέει τίποτα. Τέλεια. Πολύ καλό πράγμα. Ωραία ιδέα αυτή και εγκατομένο να το σκεφτείτε. Να σας ρωτήσω κάτι σοβαρό. Ποιες είναι οι μουσικές σας επιρροές. Britney Spears, Iron Maiden, Metallica, Take 5. Έλληνες. Έλληνες. Εντάξει, Μάχης Χρυστοβιλόπιντος. Ναι. μα πολύ. ναι. Ωραία. Γενικά ό,τι ποιοτική μουσική υπάρχει για να έχουμε τέτοιε επιρροέ, είναι πολύ μεγάλο το φάσμα. Ναι, Είναι ελληνική μουσική στην Παίζει Παίζε μερικά Ναι, όχι απαραίτητα. Δεν είναι αυτό. Γενικό θέμα είναι. Οι τρύπε που αρέσουν που μα αρέσουν, κουντμούν που γίνανε πλέον τα παιδιά τα που παίζουν χωρί φωνή, ωραία Γενικά όλο το συνάφι αυτό του Κωνσταντζίνου. Ναι, είναι. Και όσοι εντάξει, έχουν παίξει μαζί. Ναι. Ο Αγγελάκη, η μόνος και που θα μπορούσε να κάνει μετά τις τρύπε, ξέρω εγώ. Πιο βεβαιότητα. Ναι, γενικά υπάρχει μια. Νομίζω ότι είναι. Σα συμμορία κάπω. Ναι, οπότε είναι. Ναι. Συγκεκριμένοι ναι, αυτοί που τα κάνουν αυτά. Ε, Από εκεί πέρα αλλά... με μεμονωμένε περιπτώσει είναι πάντως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει να πει ότι γενικά είναι. Και από πάντες... Και ο καθένα έχει τα δικά του. Ναι, τα δικά του κάνουν. είναι άσχετα το ένα με τον άλλο. Δηλαδή ο Θανάσης Παγκοστατίνου τα σπάει, ας πούμε, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερο, και στοίχο και μουσική. Ναι, ισχύει. Γενικά, είπα. Και ο Παυλής, ας πούμε, μου αρέσει εμένα, το οποίος δεν έχει... Ξέρεις, είναι το πιο απλό πράγμα, ας πούμε, μια κιθαρίτσα με τη φωνή, η χαλαρά και... Ναι. Αλλά δεν ξέρω, έχει κάτι, έχει κάτι ωραίο, αληθινό. Εσείς, ωστόσο, επιλέγετε την post-rock. Ε, εντάξει, ναι, προς τα εκεί πάει, μάλλον, ε Εξηγήστε το μου λίγο αυτό. Α, είναι το τεμπελί. Όχι, δεν είναι το τεμπελί απλά. Α Αρισίλει είναι λίγο ταξιδιάρικη. Είναι πιο ελεύθερη από τα άλλα. υπόλοιπα, δεν έχει τόσο την δουλειά. Λόγω ότι είναι και μουσική σχετικά με λίγα χρόνια, οπότε έχει την ελευθερία να κάνεις κάποια πράγματα που θα Βασικά, το δεν νομίζω ότι έχει ότι post-rock είναι αυτή, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει μια μπάντα συγκεκριμένη post-rock. Αν έχει πει σε έναν καλό έτσι. Ναι, αλλά αν ακούσεις μπάντα από μπάντα, δηλαδή και μπάντας γνωστές, σίγουρος με, με τους Mokuvai ας πούμε, uh -huh. δεν έχουν καμία σχέση. Yeah. Άσχεδη, τελείως είναι. Yeah. Και οι δύο θεωρούνται πώς, με πούμε, κανονικό. That's. Ωστόσο, εσείς, όμως, επιμένετε ρε παιδί μου σε αυτό το είδος, έτσι, είναι Υπάρχει, δεν είναι... Εντάξει, δεν νομίζω ότι... <χι>... Όχι, <διαδεύτε>. Εντάξει, μπορεί <σφέρω> σε δύο χρόνια να πείσουμε και διαφορετικά, έτσι, δεν είναι... <σφέρω> και... Τουλάχιστον για την ώρα, όμως. Ναι. Και για τα κομμάτια ώρα... δεν είναι... <σφέρω> νομίζω, δεν μπορώ να τα πείς αυστηρά από στρώπας. Είναι με την ευρύτερη ανία του πώς ας πούμε, Θέλουμε ποιοι μπορεί να είναι αυτοσχεδιαστική μουσική και η Πόστη έχει έναν τέτοιο στοιχείο μέσα. Επειδή έχει μεγάλα κομμάτια έχει μεγάλα θέματα, είναι γενικά πιο ελεύθερη. Ναι, ναι. Να κάνει, α πούμε. Διάφορα. Δεν έχει και τραγουδιστέ και τραγουδίστρια. Αυτό τώρα μου πει δύο από τι παρακάτω ερωτήσει που είχα να σου κάνω. Μου έρχεσαι να διαβάσει γι' αυτό. Είσαι πολύ κακός άνθρωπο. Μου την εκδίκησή μου. Θέλει να με σκιάσει, νομίζω. Ναι. Ε, να μην μου αφήσει ερώτηση για ερώτηση. Αλλά όχι, αυτό το έκανα πέρσι. <laughs> λοιπόν, γιατί δεν έχει τύχο, Γιατί. Δεν <laughs> σα ενδιαφέρει καθόλου, απλά δεν μπορείτε να γράψετε και το παίζετε ότι είναι. Εντάξει, είναι γι' αυτό. Καλό, ωραίο. Ωραία, α πούμε. Αχ, λέω, ρε παιδί μου, το quiet place το γράφετε, ορθόγραφα, α πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ γράφετε γι' αυτό. <laughs> <laughs> όχι. <laughs> όχι, αυτό βασικά το γράψαμε μια φορά στο Google να δούμε τι παίζει και μα το έγραψε έτσι. <laughs> το please πρέπει να γραφτεί έτσι. Τι και... μεγάλε προϊστορίε μας, Ναι, μάλλον, το, το κάνει κατευθείαν. Ναι, ναι. ναι, γι' αυτό. Ναι. Τα όχι, και... Οι στίχοι. Για μένα μου αρέσουν. Ο Μάνος γράφει στίχου. Έγραφε και παλιά που παίζαμε άλλου, ξέρω εγώ, ελληνικού. Αμένα μου αρέσουν. Είχα μια σκέψη, ξέρω να έχουμε στίχου, αλλά όχι τραγούδι. <laughs> δηλαδή, θα θέλει για τα κομμάτια να υπάρχουν. <laughs> Είχα πει στο Μάνο <laughs> Δεν το απαγορεύεται όμω κιόλα, σαν πάντα, δηλαδή το πελήθιο. Η άποψη είναι λίγο απαγορευτικό, Μια τραγουδίστρια με την οποία. Ναι, τραβού δεν υπάρχει έτσι. Άλλο ένα μέλος του πάντα δεν θα μπει σε φάση να τραγουδάει. Μπορεί να πούμε σε μια κατάσταση με Ότι εντάξει, δεν έχουμε, δεν έχουμε κάτι να πούμε τώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν θα πούμε τίποτα. Θα μας πάει η μουσική, που έτσι α, εντάξει, είναι και δεν είναι η ναι. Και όταν το είπαμε, δηλαδή νομίζω ότι ο Μίτσος, όταν το είπαμε ότι και ένα στάνταρ είναι ότι δεν έχουμε τραγουδιστή, είπε εδώ σε πολλά, πολλά σύνα, πούμε. Είπε, το συμβόλαιο και όλα. Κατάλαβα. Εντάξει, και μιλήσανε μετά η μάνατζερ βέβαια <laughs> και ο <laughs> Γιγόρτης της <laughs> κάθε <laughs> πλευράς, αλλά <laughs> ναι, όταν άκουσα <laughs> ότι <laughs> ναι, δεν τραγουδίστρια. Απλά είναι... Είναι... Εντάξει, αφήνει άλλου χώρου. σου και, Άρα, και αρέσει πολύ το... αυτό που είπες, παιδί μου, ότι δεν έχουμε κάτι, yeah, να, άμα που δεν κάτι να πει τι... αυτό το... σε αυτή ε... την παρούσα ε... φάση. Ε... Δεν λες, είναι... το λέει, Τα λέει μουσική, ωραία πάει. Είναι, τίμι, και είναι πολύ ειλικρινές. Και πώς, ε... πώς τα γράφετε τα κομμάτια, Ποιο γράφει κομμάτια, όλοι μαζί, ή ένας, ο ε... καθένα σαν... μόνος του ή μόνος, μόνο ένας. Στην αρχή είχαμε κάποιες ιδέες, εγώ με το Μάνο, δούλεψαμε αυτές τις ιδέες, τώρα από εκεί και Ότι στην πρόβα μπορεί να βγει από ένα τζαμάρισμα, μια ιδέα. Ένα σημαίνει, από τα αγαπημένα μα κομμάτια τώρα βγήκε μόνο στο, στην πρόβα. Μόνο. Δηλαδή, θυμά, και θυμάμαι κιόλας ότι είχε βγει έξω ο Γιάννη και έπαιζα εγώ με το Δημήτρη κάτι άσχετα. Mm -hmm. Και έτσι μα έκατσε καλά. Μετά που μπήκαμε όλοι, έβαλε και ο Γιάννη και σιγά για το δουλέψαμε βέβαια. Οπότε κάπω αυτοσχεδιαστικά ε, κάπως έτσι. έτσι, έτσι, έτσι, έτσι ώρα... Να φέρουμε μια ιδέα πρώτη. αυτό είναι η Εν πρόβα. Η πρόβα είναι για τζαμάρισμα. Τζαμαρίζματα. Αλλά τώρα που έχουμε το live μας, θα λίγο <laughs> <laughs> το κλάπα έτσι. Μάλιστα, θα τα πούμε μετά. Oh. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το I'm not a rabbit, hey. you are. Κομματά. Από τους Quiet Please και επανερχόμαστε. Δεν θα το ακούσουμε όλοι είναι 9 λεπτά και 15 Δευτέρα. Θα ακούσουμε τα 9 λεπτά. Πώ σα φάνηκε αυτό που ακούσαμε, σα άρεσε. Ακόμα τώρα που πήγαμε. Ναι, για να δείξω να ακούσει. Μέχρι να δείξω Για πείτε μου λίγο, πώ είναι η ώρα τη πρόβαση, Είναι σαν και εδώ. Όχι, πολύ βλακία. Βλακία. Κάτι έτσι. Ανέκδοτα από το μίτσο που χαλάνε την πρόβαση. Τι είδε, Ανέκδοτα. Ανέκδοτα από το μίτσο. Όχι, δεν θέλω να πω κανέναν. Δεν νομίζω ότι καλύτερα. Κάθε πότε κάνετε πρόβα. και η Παρασκευή και έχουμε ευτυχώ την ευχαίρεια να έχουμε δικό μα χώρο. Α, έχετε δικό σας χώρο. Και, για πείτε μου. Εκεί ευτυχώ έχουμε αυτό το ότι παίζουμε σε δικό μα χώρο και έχουμε την άνιση να πανευγένουμε μέσα και να λέμε ότι μαλακί μας έρθει κεφάλι. Καλό, και εσεί άλλα. Απλά Από ό,τι καταλαβαίνω δεν διαπορίζεστε από το group. Καλό. το στην Έχετε φιλοδοξία μου κάποια στιγμή να. Έτσι στο πίσω μέρο τη μια σα, το okay. παιδί μου. Okay. <laughs> Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί. και να Εκτό και εδώ πέρα είναι η Ελλάδα, εκτό από αυτό. Είναι και συγκεκριμένοι που ξέρει το αμμουσκή χωρί δίωξη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο και να θες, α πούμε ότι είμαστε. Θα μπορούσαμε να παίζουμε γυμνή βέβαια και να τα μάτια. Στην να πάρξουμε στα Με τίποτα. Δηλαδή ούτε καν... Και δεν γίνεται και δεν είναι αυτός ο όχι. Ναι, αλλά δεν είναι Μα δεν είναι αυτός ο σκοπός, Δεν είναι καν σκοπός. Και την άλλη μας αρέσει η δουλειά μας πάρα πολύ. Τι δουλειά κάνετε. ήδη θέρμανση. Ναι, ναι. Όποιο θέλει για καλό εξοπλισμό, αφήσουμε ένα mail. αφήσουμε ένα αφήσουμε ένα Εντάξει, και δεν γίνεται και δεν είναι αφήσω Κάνουμε για περνάμε όμορφα. Εντάξει, τώρα βέβαια, αν μα κάτσει μια περιοδία τρει μήνε από την Ευρώπη, βλέπουμε και Μόνο δηλαδή σε κάποια άλλη πύρα θα αρνιώσουν. Και στην Αφρική. Εντάξει, έχει πολύ πολύ αρέσει Υπάρχει και, και, εδώ, και ανοιχτό, ανοιχτό δέρμα και δεν θα σου λε. Ναι, και έχουμε και. Θα και... με κράζουμε με κάτι άλλο. Οπότε <laughs> καλύτερα από τα πάνω. Οπότε καταλαβαίνω ότι ούτε βλέπει για κάποιο δίσκο έχετε. Όχι, άλλο αυτό. Εντάξει. Άλλο. Προ το παρόν, όχι. Γιατί χρειάζεται χρόνο. <laughs> Αλλά εντάξει, ο δίσκο δεν είναι κάτι. <laughs> ο δίσκο θα βγει από τη μορφή. Θα βγάλουμε κάποια κομμάτια δικά μα. Εμεί δεν υπάρχει περίπου σε εταιρεία και τα σχετικά. Γιατί είναι και Ο οποίο όμως τι σκόπο θα έχει, ρε αν δεν έχει να, το, να τον έχουμε στα χέρια μας και γουστάρουμε, ξέρω, να γουστάρουμε, Μπορεί... θέμα δεν είναι να βγάλουμε λεφτά, δεν, βγάλουμε λεφτά, κάποια στιγμή θα είναι για... Είναι... Είναι... Είναι... Δεν ξέρω, εμένα είναι λίγο εγωγητεθικό, είναι... είναι... ας πούμε κάνεις προσοχή κάποια προσοχή μουσική κανοπίση. και λοιπόν, το έχει κάπου εκεί, το κάνει είναι παρέα. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν τα ταιριάζεται καθόλου οικονομικά με τη μουσική. παρακαλώ να σταματήσουν. Απλά όταν μπλέξει λίγο για το οικονομικό μέσα σε κάτι το οποίο σου αρέσει και σου αρέσει, μετά, δεν, γίνεται, δεν γίνεται το απλά, απλά δεν γίνεται. Αν γινόταν, γινόταν, γινόταν... όμω, θα του λέγε όχι, εμεί είμαστε υπεράνω των χρημάτων και θέλουμε, να, γινόταν, όμως, λέγεις, χρημάτων και θέλουμε να κάνουμε εντάξει. μουσική. Και μα αρέσει τα υδραυλικά. Όχι, εντάξει, <laughs> <δέχει, πάρα πολύ. laughs> ναι, ναι, πάρα πολύ. Όχι. Απλά δεν γίνεται με του. Να πει ότι εγώ κάνω έτσι, χωρί να μου πείτε τίποτα πέρα από αυτό α πούμε. και Χωρίς να κάνει εκπτώσει σε αυτό που κάνει. Ναι, πρόνεις. σε αυτό που κάνει. Δεν γίνεται και, εντάξει, και σε αυτή τη μουσική που είναι έτσι κι αλλιώ. Χωρί τίγου, μεγάλα κομμάτια, έτσι όσο δεν γίνεται. Είναι πολύ ρομαντικό αυτό λέω ότι όπω mm. το λέτε παρόλο που δεν σα το είχα. Πολύ πίνακα. <laughs> <laughs> και νομίζω ότι μου κουμπώνει λίγο και με την αίσθηση που είχα ακούγοντα τα κομμάτια. Στην Έχουν μεγάλα. έτσι μια. Mm, καλή φάτσα αυτή, ωραία. Μια μελαγχολική, μια ρομαντική, δεν ξέρω τώρα αν σα αρέσει αυτό που λέω εμένα τουλάχιστον αυτό. Αν εξαιρέσω λίγο τα ξεσπάσματα τα δυνατά, αν τα βγάλω δηλαδή απ' έξω, γενικά μου βγάζετε έτσι κάτι... Φλόρικο. Τι είπας. Με το παλεύουμε να παίζουμε όσο πιο φλόρικα γίνεται. Αλλά δεν γίνεται, δεν είναι πολύ εύκολο. Όχι, δεν θα έλεγα φλόρικο, θα έλεγα έτσι κάτι ονειρικό. Όχι, αυτό με το φλόρικο το έχουμε... Το λέμε με τα παιδιά δε και ρε γερόροι, να βγάλουμε ένα κομμάτι το οποίο θα είναι όλο ήρεμο. Γιατί πλέον όλα έχουν καταντήσει, καθόλου... ναι, έχουν καταντήσει ναι, ναι, ναι, να είναι ναι, όλα παπα, πού... ναι. σε κάποια Ανά φάση να πέφτει μετά, ένα ναι. ξύλο. Ναι. Κάποιος να πονάει, ρε, παιδιά, <laughs> συνήθως είμαι εγώ, αλλά τέλος πάντων. <laughs> και ενώ πάντα ξεκινάμε σε μια κατάσταση πολύ ήρεμη και όλα πάνε ωραία και κιλάει ήρεμα το πράγμα. Εσύ Ναι, πάντα. Γι' αυτό και τρεις και το ξύλο. Εντάξει, το ξύλο είναι μεταφορική σέννοια. <laughs> <σίλω> Δεν είναι ότι του χαλάει για αυτού, ξέρω εγώ, να εκείνουν κάνουν νόημα χαλάρωση. <σίλω> Απλά ακολουθούν και καταλήγει πάλι αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Ωραία. Να ακούσουμε κάτι την επιστρέψουμε σε λίγο. <σίλω> Όχι. Όχι. <σίλω> Εύμη. <σίλω> <σίλω> Λοιπόν, ξέρετε τι σκεφτόμουν ακούγοντα σπίτι μου τη μουσική σα. Τι καλά. Σπίτι μου και καλά. Από αυτό το κόμμα σου. Κανονικά θα έπαιζε κάτι δικό σα τώρα και γι' αυτό δεν τέργαζε να το πω. Λοιπόν, ότι θα τέργαζε πολύ σε ένα soundtrack ταινία. Για soundtrack ταινία. Ναι, Ε, το έχετε σκεφτεί. Όχι, αλλά είναι ωραίο. Μ' άρεσε. Αυτή τη στιγμή, εγώ μάτια μα τα έχουμε φέμματα από ταινίε. Ανε ναι, διαλόγου, ναι. Για ένα Το που ακούσαμε πριν στο γράμμα τώρα υπάρχει από το Dumbuylo, του Τζαραμούς. Ναι, από Εκεί γύρω από τη φωτιά. Ναι. υπάρχει και από το... Day Afternoon. Ο Al Pacino έξω από την τραπέρα. Ναι. Ναι, είναι στο Lightman. Ναι, θα είναι αιné αλήθεια πασίφωνα το φειχε αλήθεια αλήθεια βαρμέννη γιατί για να κάνουμε μια εξαίρεση, και θα μιλήσει με το ναι. δεν θα τραγουδήσει αλλά θα μιλήσει Θα πει τη πούμε να μην τη βάλω το μηχάνημα να το βατζίνο νομίζω θα έχει δεν νομίζω δάχ έχει έρθει ο δεν για Πάω στο πάλι κόμπ, στο πάλι. Εντάξει, ανεβαίνει έτσι απλά γαλά μαζί μας, θέλει έναν τσαμπουκά. Ο κόσμος δεν το ξέρετε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλετε να καλέσουμε για το νέο. Τον τζιμή. Νομίζω ότι πέθανε πέρισαν. Ναι, πέθανε. Πάντως, τώρα να μιλούσουμε λίγο σοβαρά. Όχι. Λίγο, γιατί φτάνουμε στο τέλο τη εκπομπής, Θα σα διώξω. διώξω σε Εντάξει. δύο ερωτήσει από τώρα. Για πες. Οπότε έτσι λίγο τι για να σα σώσω, να φτιάξουμε, να φτιάξουμε <laughs> λίγο το, το προφίλ σας, ρω παιδί μου. Ε, ήθελα να σα ρωτήσω, <laughs> δεν μπορώ. Μέχρι <laughs> <laughs> το πώ συντονίζετε λίγο, <laughs> Φεύγουν χαρτιά, έρχονται χαρτιά, ό,τι να να να γίνεται εδώ. <laughs> λοιπόν, ήθελα να σα ρωτήσω ε, τι σα ξεχωρίζει από τι άλλε μπάντε. Καταρχήν είναι η μορφή του Drummer. Τα, τα από αυτό τα... Μάτια είπαμε ότι τα... ο πρόλογο μα. Κατευθείαν. Έχουμε διαφορετικό όνομα από τι Ναι, ναι αυτό είναι κάτι ναι. που μα ξεχωρίζει. Επίση, το οποίο είναι κατοχυρωμένο <laughs> να το σημειώσουμε εμεί. Αν είχατε ένα μάνατζερ, επειδή μου λέμε τώρα ότι. που εσά δεν σα ενδιαφέρουν όλα αυτά ναι, τα δημοσιοσχετιστικά, αλλά λέμε αν. αν και εφόσον. Θα τον είχαμε σκοτώσει. Τι <laughs> θα. δεν έχω ολοκληρώσει ούτε μία ερώτηση, να πάμε, Έχουμε μάνατζερ. Έστω. Έστω ότι. Έστω ότι έχετε ένα μάνατζερ, Τι θα έλεγε το κείμενο που θα έγραφε αυτός ο μάνατζερ για να σας προωθήσει τι διαφορετικό έχει Θα μας είχε βγάλει περιοριστική αντολή. Να μην το λυσιάζουμε δεν είναι. Πρώτα, γιατί λέμε. Να έρθει να μας ακούσει να του κάτσει κάτι καλό, να το βράξει να το προωθήσει. Τι είσαι, Τώρα... εσύ, όταν Ναι. Κοίταξε, άμα θες άλλο στο live, και μετά να ένα κείμενο και το βάλουμε στη σελίδα μας. Νομίζω δεν θέλω να έρθει στο live. Ε, άμα άλλο <laughs> στο live, το τι μας <laughs> λες. Α, θα <ρε>, Ο μόνο λέγοντα ότι θα ήταν ο <Al> <laughs> δεν Θα έρθω ο Για live <laughs> <laughs> <The Al Pacino. laughs> <laughs> <laughs> Ετοιμάζουμε ένα live τώρα την επόμενη ομάδα. Το παρθενικό σα. Ναι. Θα τη σπάσουμε και την παρθενιά μας, ελπίζω να μην πονέσει. Ναι. Τα εξάδειξη, μπορεί να κάνουμε κι άλλα μετά, αν μα αρέσει πολύ. Πότε, πού. Στο 6 Dogs παίζουμε 14 Δεκέμβρη ημέρα Τετάρτη. Ναι. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Ναι. Μαζί παίζουν και πες το εσύ αυτό. Είμαι ένα not hero. και είσοδο ελεύθερη. Είσοδος ελεύθερη Προφανώ. Προφανώς, προφανώς. Είστε χαρούμενοι για αυτό το live. Ε, ναι, είμαστε, είμαστε. Ο Μάνος είναι και λίγο αγχωμένο, νομίζω. Μπα, okay. Πολύ, πολύ. Ναι, δεν είμαι για αυτό το λόγο που συνήθως όταν έχει live, Δεν είμαι για αυτό το λόγο. Γιατί δεν είσαι. είμαι ανχωμένος βασικά. Γιατί, Αν είσαι Γιατί ο Ντράμερ Τα παιδιά μου πέρα. από τα Για να σκέφτεται διάφορα. Ναι, είμαι πολύ από Όμω είναι, είναι και λίγο έλλειψη γνώσεων αυτών των ανθρώπων. Έτσι, mm. α, δε, δε. να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι, είναι, αλλά βέβαια και οι καλύτεροι drummers κάνουν του μπάγκε του. Mm. Βέβαια, έχω ένα ολόκληρο χειμώνα σε θεατρική παράσταση τη ποινή. Ναι, mm -hmm. θυμάμαι και τότε έχανε την μπαγκέτα σου. Ποτέ δεν είχα αυτή την Λοιπόν, οπότε, συνοψίζοντα, έχουμε το live την άλλη Τετάρτη στο Six Dogs, ώρα 10. Ανοίγουν οι πόρτε. Είσοδο ελεύθερη. Θα βρίσκεστε εκεί quiet, please, μαζί με τον Αλπατσίνο. Ναι, Ωραία. Εγώ να σα ευχηθώ πολύ καλή τύχη να έχετε. Αν και δεν χρειάζεται, πε το, μην τρέψει. Δεν σα έχω και πολύ εμπιστοσύνη. Καλά, εντάξει. Θα δείξει επόμενε μέρε εφημερίδε. Όχι σοβαρά. 15 Δεκέμβρη να έχουμε μια κατάσταση crack στην Ελλάδα. έτσι και εγώ έτσι νομίζω. Yeah, μας βέβαια, πίσω. Πίσω, θα αποφευχθεί η κρίση, νομίζω ότι σιγά σιγά θα παίρνει θα... ανάπτυξη, θα υπάρχει ανάπτυξη. Ναι, σαφέστατα, καταρχήν θα έρχεται α, κάθε α, μήνα. Μέρα, στην Ελλάδα γύρω στα 100.000-150.000 100, 100, 100, κόσμου από το εξωτερικό, μόνο και μόνο για τα ελλάδα. Για τα ελλάδα σα. Yeah. Ωραία, παιδιά. Τότε μακάρι είναι. η κρίση τη Ελλάδα στηρίζεται <στηρίζοντας> σε εσά. Σας ευχαριστώ Πάρα πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο. Ωραία, να σε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να το πάτε τέλεια αθή... στο live, θα τα πούμε live και εκείνη την ημέρα, εννοείται, τσάμπα <laughs> εννοούντως. Και καλή συνέχεια και πέρα από το live, ελπίζω να έρθουν κι άλλα θα δείξει, θα και δείξει. να πάνε όλα όπως τα θέλετε, όπως τα έχετε προγραμματίσει και ισανότερα. Ευχαριστούμε πολύ. <laughs> σε Εγώ ευχαριστώ λοιπόν. Και καλά Χριστούγεννα να πούμε, μην το ξεχάσουμε. Βέβαια, καλά Χριστούγεννα. Εγώ... Έλα Εγώ δεν θα χαιρετήσω του κουταλιά πλήρε δεν μου αφήνουν. <laughs> <laughs> θα ακούσουμε ένα ναι, ρε, κομμάτι Νικόλα. και θα ξεβάρουμε τι πίσω. το ναυτικό είναι. Για το φινά η βοήθεια. <laughs> Και επειδή σήμερα φύγαν από κοντά μας δύο μικροί πρίγκιπες, ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος και ο Παύλος Ιδηρόπουλος, θα ήθελα να κλείσω με μία φράση από το παραμύθι του μικρού πριγκύπα που λέει πως «Είσαι υπεύθυνο για πάντα, για αυτό που έχεις ήδη εξημερώσει». Αυτά από μας. Καλό βράδυ σε όλους. Στρατεύω την επόμενη Τρίτη, πάντα μέσα από το Μπετόνεφτάρτ Radio. Καληνύχτα.